Cuba Fahame fahame Ε, σήμερα ξεκινάμε με αλήθειες και μάλιστα από την τώρα Μπακογιάννη. Εδώ το έχουμε στο πρώτο πληθυντικό. Φάγαμε, φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Γιατί μέχρι τώρα το είχαμε στο τρίτο ενικό από την πάρα πολύ ωραία, επίκαιρη, κλασική ταυτόχρονα ταινία Το Μαυρογιαλούρο. Φάγανε, φάγανε, φάγανε και είναι αλήθεια αυτό. <ΣΣΣΣ> Φάγαμε, φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Φάγαμε, φάγαμε και Φάγαμε, φάγαμε. αρέσει που ξέρει και καλώτρε. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι όλοι αυτοί που τρώνε ξέρουν και ένα καλό τρώνε. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και σήμερα, 9 του μήνα, για αυτή τη βδομάδα και για την άλλη θα είμαστε εδώ live, διότι μετά αποχωρούμε, αναχωρούμε, αναχωρούμε ε, για τις διακοπές. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, όπως γίνεται πάντα τέτοιε εποχές. Ε, ενώ προχωράει η χώρα, συμβαίνουν όλα αυτά, προχωράει πάρα πολύ καλά, σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά, Γόνο τη οικογένεια Μητσοτάκη έχει καταπιαστεί με τα δύσκολα και τα πάει πάρα πολύ καλά, με δικαιοσύνη. Σίγουρα, πάντα με δικαιοσύνη δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά που γίνονται, απολύσει, καρατομήσει, καταστροφή οικογενειών, ανθρώπων, ζωών, ελπίδων, ονείρων, οραμάτων και όλα τα υπόλοιπα, να μην γίνουν με δικαιοσύνη μόνο και μόνο επειδή ο Κυριάκο το δηλώνει. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο δίκαιο μου το επιτρέπουν οι περιστάσει. Μπράβο! Κύριε Μητσοτάκη, Η υπάρχει δικαιοσύνη το να δουλεύει ο άλλος 10 χρόνος 700 ευρώ και μείνει στον Υπάρχει μια δικαιοσύνη, κύριε Οικονομένα. Μητσοτάκη, Υπά... υπάρχει δικαιοσύνη υπάρχει... να μην στον δρόμο και να μην Μισ... μπορεί να τρέψεις τα παιδιά Μισόλετο. του. Μισό λεπτό. Αυτό καταρχάς είναι ένα ερώτημα πολύ ευρύτερο. Αυτό καταρχάς είναι ένα ερώτημα πολύ ε Καταρχά, είναι ένα ερώτημα πολύ ευρύτερο. Είναι ευρύτερο. Υπάρχει όμω μια δικαιοσύνη. Ναι. Μια δικαιοσύνη υπάρχει. Μην ζητάτε δεύτερη. Μια δικαιοσύνη την έχουμε. Είναι ευρύτερο το ερώτημα. Δηλαδή, τον ρώτησε ο οικονομία. Αν είναι δίκαιο κάποιο που παίρνει κάποια χρήματα, είχε μπει εκεί μέσω ΑΣΕΠ, γιατί περισσότεροι από αυτού είχαν μπει και μέσω ΑΣΕΠ κανονικά νόμιμα, Ήταν είναι δημοτική αστυνομία ή κάποιοι άλλη. Ή εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί και έχουν φτιάξει. Ένα, ένα τρόπο ζωής Μετά, όχι ότι είναι τίποτα καλό τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο για 600, 700, 800 μάξιμου κάπου εκεί μιλάμε και τον ρώτησαν αν αυτό είναι δίκιο η απάντηση είναι πάρα πολύ ωραία αυτό είναι ένα ευρύτερο ερώτημα τώρα τι σημαίνει ευρύτερο ερώτημα και την απαντήσει και ο ίδιος ξέρουμε όλη την απάντηση ότι δεν είναι καθόλου δίκιο Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη σε όλα αυτά που κάνουν. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα έπρεπε καταρχήν πρώτα απ' όλα όλοι αυτοί που αποφασίζουν να ήταν εκτό και να ήταν και μέσα στη φυλακή πολλοί από αυτού, αν υπήρχε δικαιοσύνη. Με την ακριβή έννοια του όρου ή με την μεταφορική έννοια. Παρόλα αυτά, να ξέρετε κι όλοι εσεί που έχετε κι εμεί, που έχουμε εύκολο το κατηγορό για όλου αυτού που κοπιάζουν και περνάνε πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Δεν εννοώ του εργαζόμενου, σιγά. Εννοούμε αυτού που αποφασίζουν, υπουργού, υφυπουργού, βουλευτέ, που και αύριο πάλι θα τεθεί ένα κορυφαίο θέμα στου βουλευτέ, γιατί έρχεται το άλλο ένα κατεπήγον νομοσχέδιο ε, για λόγου δημοκρατία και όπω ακριβώ ορίζει το Σύνταγμα θα πρέπει μέσα σε μία μέρα να έχει ψηφιστεί με εκείνο το ναι σε όλα. Θα το ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη, την Πέμπτη για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Θα ακούσετε τώρα μια προσωπική ιστορία ενό τέτοιου ανθρώπου, ήρωα, Τον ξέχασε ο Ρουβά προχτέ, δεν έχει σημασία. Ε, να καταλάβετε πώ ακριβώ περνάνε οι ημέρε και κυρίω οι νύχτε. Υπάρχει όμω μια δικαιοσύνη. Ναι. Εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη αποφάση, πολύ δύσκολη, σα βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Ε, έλα. Τι έγινε. Δεν κοιμάται. Για, για βάλτε κοντά το αποστοφό. Σα βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Κοιμήσω μου. <Κιμήσω>, Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτέ τι αποφάσει. Να, νι, να, νι, να, νι, να ναι, είστε σίγουρος γι' αυτό, δεν είναι εύκολε. Το είχαμε βάλει και στη βούλτευση την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έλεγε ότι δεν κοιμόταν από το μαύρο που έβλεπε στην ΕΡΤ. Προφανώ και αζότανε. Εδώ όμω έχουμε και τον Κυριάκο, ο Σάκης Ρουβά πηγαίνει παντού να νορίζει ό,τι πρέπει να ανανοριστεί, όλα τα αγγελούδια αυτού του τόπου. Ο Κυριάκο είναι τέτοιο. Με το που τον βλέπει, δε αυτό είναι ένα άγγυρο που ήρθε να βάλει τάξη. Και στο χώρο τη δημόσια διοίκηση. Τώρα πώ αποφασίστηκε ότι πρέπει να είναι 15.000 αυτοί που θα φύγουν και γιατί όχι 25.000, γιατί όχι 5.000. Ποιο θα αποφασίσει και πώ, ποιοι ακριβώ ήταν αυτοί οι 15.000. Γίνεται όλο αυτό για καλό. Το όρισε κάποια τρόικα, κάποιο κάπου, ένα γραφείο. Η τρόικα πήρε τι πληροφορίε από κάποιον κάπου εδώ. Βγήκε η απόφαση, το εφαρμόζουν όλοι. Τυφλά ακολουθούμε. Θα μείνουν στο δρόμο αυτοί οι χιλιάδε, αυτέ οι χιλιάδε σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Υποτίθεται όλα αυτά για να σωθεί Ο τόπο έχει μπει, ο τόπο, οι ζωέ των ανθρώπων, τα όνειρα, τα οράματα και ελπίδε που λέγαμε και πριν, κάτω, με αριθμητική κόβονται, κομμάτια ράβονται, προσθέτονται, αφαιρούνται. Και έτσι λοιπόν θα φτιαχθεί μια νέα κοινωνία υγιή, όπω οι ίδιοι νομίζουν, τουλάχιστον έτσι λένε. Υγιή κοινωνία δεν φτιάχνεται έτσι, με κομμάτια το λαό. Βεβαίω εδώ έχει και ο λαό μια μικρή ευθύνη, διότι αφήνει να τον κομματιάζουν. Ενώ βλέπει ότι τίποτα καλό δεν κάνουν όλοι αυτοί, το ακριβώ αντίθετο δημιουργούν ακόμη χειρότερα. Θα φύγουμε από τον χώρο τη δημόσια διοικήσεω και πάμε στον χώρο τη παιδεία. Σοφία Βούλτεψη, που την αναφέραμε και νωρίτερα, ε, μιλάει για τη μεταφορά μαθητών, επειδή σε πολλά χωριά, ραχούλε του τόπου, θα χρειαστεί από εδώ και πέρα με τη συνενώσει σχολείων τα παιδιά να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα σε κάποιε περιοχέ τη επαρχία για να φτάσουν στο σχολείο. Αυτό όμω δεν είναι πρόβλημα, διότι. Έχει σημασία πως βλέπει κάποιος τα πράγματα. Πιστεύω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν έχει καμία σχέση με τα comfort. Το κάνω έτσι, έχει αποδειχθεί από έρευνες τώρα... Και το λέω άσχετα από το πρόβλημα αυτό. Καμία σχέση. Ο καλό μαθητή μπορεί να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει να φάει. Και μπορεί να έχει να φάει και να έχει τα πάντα και να τον πηγαίνει με ελικόπτερο και να μην είναι καλό μαθητή. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο δηλαδή, αφαιρώ, ε, Γιατί τώρα μου φύγει δηλαδή ο χιό Να σου πω κάτι. Ο χιό μου που έφευγε από την Γλυφάδα, λέω τώρα, και πήγαινε στην Παλίνη, πόσα χιλιόμετρα είναι. η Λίχη Κύπου Παπαρό, Ξύγνια. Φάγαμε, φάγαμε, και είναι αλήθεια αυτό. Να σου πω κάτι, ο μου που έφευγε από την Γλυφάδα, λέω τώρα, ναι. και πήγαινε στην Παλίνη, πόση χιλιόμετρα είναι. Αυτό ακριβώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σκεπτικό. Το ακούσαμε εδώ από την κυρία Βούλτεψη. Ε, συγκρίνει τα 15 χιλιόμετρα στην επαρχία με τα 15 χιλιόμετρα μέσα στην Αθήνα. Και έτσι βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι κάτι να βρουν μέσα του. Βέβαια δεν βρίσκουν τίποτα από ό,τι φαίνεται. Βρίσκουν το πρώτο επιχείρημα που έρχεται. Το λένε προ τα έξω. Νιώθουν υπερήφανοι ότι μα έχουν πει κάτι. Μα έχουν απαντήσει. Ξέρουν και ίδιοι ότι έχουν κοροϊδέψει εμά και, και κυρίω τον εαυτό του. Και περνάει πάρα πολύ όμορφα η ζωή στην όμορφη και δροσερή. Αυτό είναι το μόνο καλό του φετινού καλοκαιριού. Ελλάδα. Ήμασταν στον χώρο τη παιδεία. Λίγο πριν ήμασταν στον χώρο τη δημόσια διοικήσεω. Θα πάμε τώρα στον χώρο τη υγεία, γιατί από εκεί από εκεί έρχονται πάρα πολύ καλά νέα. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Η πιο χαρούμενη συναυλία τη χρονιά περιοδεύει στα δημόσια νοσοκομεία. Ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδης και η σύζυγός του, Ευγενία Μανολίδου, είναι δίπλα σου για πάσα νόση. Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακία. Είστε καθυλωμένος στο κρεβάτι κάποιου νοσοκομείου. Μοιράζεστε τον ίδιο θάλαμο με άλλους επτά και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Η Ευγενία Μανολίδου και μία 25 μελής ορχήστρα μπαίνουν στο θάλαμο νοσηλεία και κάνουν την ασθένεια γιορτή. Έχετε το σύντροφο της ζωής σας ετοιμοθάνατος στο ράτζο κάποιου νοσοκομείου και πλήτετε θανάσιμα πάνω από το προσκεφάλι του. Η Ευγενία Μανολίδου και η 25 Μελής Ορχήστρα δίνουν παραστάσεις και στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Είναι αμήχανη η στιγμή που δίνεται φακελάκι στο γιατρό. Η γυναίκα του Υπουργού Υγείας μαζί με τον Υπουργό και την 25 Μελή Ορχήστρα Παίζουν και στα γραφεία των γιατρών και γεμίζουν μουσική όλες τις αμήχανες στιγμές. Κάνετε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το νοσοκομείο υπολειτουργεί, δεν υπάρχει βοηθός χειρουργού και υπάρχει και έλλειψη στα αναλώσιμα. Κλασική μουσική και στο χειρουργείο. Είστε σε κόμμα στην Εντατική, τη βγάζετε δεν τη βγάζετε και στο χώρο ακούγεται μόνο το μπιπ του παλμογράφου. Η Ευγενία Μανολίδου και η 25 και στην Εντατική. Σας ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, πάθατε συγκοπή και ήρθε να σας μαζέψει το ΕΚΑΒ. Η Ευγενία Μανολίδου και η 25 δίνουν κονσέρτο και μέσα στο ασθενοφόρο. Η πιο χαρούμενη συναυλία της χρονιάς σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Διευθύνει η Ευγενία Μανολίδου, σύζυγος υπουργού. Το έργο στο Υπουργείο Υγεία ξεκίνησε. Κλασική μουσική θα ακούς και εσύ που είσαι στο εσύ. Μουσική νοσοκομείου για όλους. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Κακαρόστε τα νότες. Ορίστε για να μιλάτε ότι δεν γίνεται έργο στον τομέα της υγείας. Όπως έχετε μάθει, αν δεν το έχετε μάθει θα σας το πούμε εμείς, ο Άδωνις προσέλαβε και το θάνω πλευρί. Ε, δεν έχει εκλεγεί. βουλευτής δεν κατάφερε. Τον έχει ω σύμβουλο στο Υπουργείο Υγεία χωρί να τον αμείβει. Διότι τέτοια μυαλά, σαν του Θάνου Πλεύρη, πρέπει να αξιοποιούνται. Πολύ καλά έκανε ο Άδωνη. Πάντα είχε χιούμορ. Έχει αποδειχθεί πολλέ φορέ. Τράβηξε και το Θάνο εκεί. Οπότε στην υγεία διπλό το καλό. Τριπλό γιατί θα είναι και αυτέ οι συναυλίε που μόλι ακούσαμε. Τυχερίω είστε στα νοσοκομεία. Μια απάντηση, τώρα, τη θέλετε κι εσεί, τι θέλουμε όλοι γιατί ακριβώ χρεοκοπήσαμε, μα τη δίνει ο αδερφό τη Ντόρα. Αν ήσασταν υπουργό και αρχότερα ο άλλο και σου έλεγε Το παιδί μου έχει ανάγκη από δουλειά, πρέπει να βρει μια δουλειά. Πρέπει από δέκα χρόνια σου λέγω. Και του λέγανε Σε πάρει, εκεί θε πήγαινε. Σχολικό φύλακα ή δημοτικό σα λέω τώρα. Η απάντησή μου είναι ο κύριο Κονομένο ότι για αυτό χρώκοπησαν. Η απάντησή μου είναι ο κύριο Κονομένο ότι για αυτό χρώκοπησαν. Η απάντησή μου, κύριε Κονομένο, είναι ότι γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Επειδή κάναμε διορισμούς, Πάρα πολύ ωραία είναι μια απάντηση. Νομίζω δεν είναι η απάντηση που καλύπτει το σύνολο των απορριών, διότι η Πορτογαλία γιατί χρεοκόπησε. Έκαναν και αυτοί διορισμού. Δεν είχαμε ακούσει κάτι. Η Γαλλία που θα χρεοκοπήσει αμέσω μετά τι γερμανικέ εκλογέ, δηλαδή είναι όλα έτοιμα να ανακοινωθούν, αλλά θα το ανακοινώσουν σταδιακά όπω πρέπει. Η Ιταλία γιατί χρεοκόπησε. Επειδή κάναμε διορισμούς. Η Ιρλανδία που είχε χρεοκοπήσει, είχε μπει σε ένα μήνυσα success αλλά τώρα είδαν ότι δεν προκύπτει και ξαναμιλάνε για αποτυχία του οικονομικού προγράμματο. Η Ιρλανδία ακόμη και Βόρεια γιατί χρεοκόπησε. Επειδή κάναν διορισμού. Το λέμε αυτό διότι αν κάποιο θέλει να αντιμετωπίσει ριζικά ένα θέμα πρέπει να ξέρει και τι αιτίε. Τι ξέρουν βέβαια, αλλά είναι αναγκασμένοι να λένε διάφορα τέτοια που πιάνουν στον πόλη κόσμο και γίνεται η γνωστή ανακύκλωση από μου μουέ και γενικότερα από καταναλωτέ Προϊόντων μου μου, ε, που είναι ο ελληνικό λαό. Ο Γιώργο Οικονομαίο του έκανε μια ωραία ερώτηση. Λοιπόν, <σχεδεύτερο> έχουμε λοιπόν ένα Μιτσοτάκη, ο οποίο είναι και από μια οικογένεια που δεν υπέφερε κιόλα, δεν, δεν, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να μένει στον δρόμο χωρί δουλειά, χωρί να θρέψει τα παιδιά σου. Δεν ξέρω, παλιά, όταν είσαι σταμικό, μπορεί να έχετε ζήσει κι εσεί τέτοιε παλιέ. Δεν ξέρω. <σχεδεύτερο> ε, τι θα πείτε σε μένα που είμαι σχολικό φύλακα, δηλαδή με αυτό που δεν θα προσληθεί κι εγώ κανένα. Που έχουν δύο παιδιά, τα πάω στο σχολείο και από τη μία στιγμή στην άλλη και είμαι 45 χρονών και είμαι 50 χρονών και με πετάς τον δρόμο. Πώ αισθάνεστε εσεί με αυτό, Αυτό σε λέω, ανθρώπινο, αυτό είναι σε, ανθρώπινο επίπεδο, ναι, σε ανθρώπινο επίπεδο πολύ δύσκολο. Να το δείτε όλοι εσεί που τώρα κάνετε πορεία κάτω στο κέντρο τη Αθήνα, όλοι εσεί που θα απολυθείτε, όλοι εσεί που έχετε απολυθεί από τον ιδιωτικό τομέα και από τον δημόσιο, εν πάση περιπτώσει να δείτε ότι τα δύσκολα είναι και σε αυτή την πλευρά. Αυτό είναι ο ρόλο εδώ τη εκπομπή, να αναδείξει και να δείξει, να αποδείξει. Ότι κάποιοι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα με τι αποφάσει που αναγκάζονται να πάρουν. Δεν το θέλανε. Ο πολιτικό είναι για τα ευχάριστα, έτσι είχαν σχεδιάσει το αρχικό, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αναγκασμένοι να κάνουν πέτρα την καρδιά. Περνάνε δύσκολα. Ήταν ωραία η ερώτηση του Οικονομέ, γιατί ενώ μιλούσε για φτώχεια, του λέει: Δεν ξέρω κι εσεί, όταν είσαστε μικρό, αν είχατε μείνει στο δρόμο, αν είχατε περάσει φτώχεια. Πολύ ωραίο το χιούμορ και το υπονοούμενο, το πιάσιμο, όπω και την ησυχία του Κυριάκου από την άλλη πλευρά, διότι. Τα παιδικά χρόνια τα φανταζόμαστε όλοι βεβαίω, διότι ήταν στα, στην εξορία. Είχε φύγει ο πατέρα τότε στο Παρίσι. Εξορία στο Παρίσι, ενώ έχει σκούντα στην Αθήνα. Είναι πραγματικά μαύρα όλα. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ να περιγράφει τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πώ ήταν τότε τα χρόνια, τα μαύρα, τα πέτρινα. Στο Παρίσι, ξαναλέω, εξορία και νομίζω για την συγκεκριμένη οικογένεια αυτοεξορία. Οπότε αυτό λέει πάρα πολλά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όχι αυτό εξόριστη Δυστυχώ, στον τόπο μας. 2,11, 208 200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ στον τόπο μας. Mail στέλνεται στη Διεύθυνση Studio Papakiria.lfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφηρία, λαφήνει κενό, το του αποστολής στο 54 Νίκο Νίκος Απρανή, ρυθμίζει τον ήχο. Η πλήρη απάντηση δεν ήταν αυτό που είπε πριν ο Κυριάκος ότι ε, ε, είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά που κάνω και, Μα κοιτάει εμά στην κάμερα και του δημοσιογράφου με ένα ύφο περίληπο, ζητώντα να κατανοήσουμε το γολγοθά που περνάει ο Υπουργό όταν πρόκειται να πετάξει στο δρόμο 15.000 ή 30 ή όσου του ζητήσουν, εν πάση περιπτώσει, οι προϊσταμένοι του. Η σωστή απάντηση, η πλήρη απάντηση είναι αυτή που ακολουθεί. Δεν έχουμε πέμβει ε, από άποψη μοντάζ, παρά μόνο έτσι λίγο βάλαμε κάποια ηχητικά για να τονίσουμε το τι ακριβώ λέει ο Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ, εγώ, κύριε, κύριε Οικονομαία, έχω τη διαδρομή μου, έχω το βιογραφικό μου. Έχει δουλέψει σε αυτό το βιογραφικό. Έχει 10 χρόνια, έχει διαβάσει και διαβάσει. Και, και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. Ρε, αίκιο, ρε, έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Φ. Δεν μου το προσέφερε κανεί. Δούλεψα για να το χτίσω. Φ. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση να φέρω ει μια αποστολή και να υλοποιήσω και μια κεντρική δέσμη τη ελληνική κυβέρνηση. Θα το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος από αυτές τις κινήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω έχοντας το βράδυ, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ήσυχη τη συνείδηση μου. Μαλακίες. Πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω, Έχω τα προσόντα. Αϊκού yeah, ρεδικού. Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία μπούρδες. Αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω έχοντας το βράδυ ίσυχη τη συνείδηση μου Μαλακίες <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> εγώ, εγώ κύριε, κύριε Κονομέα Έχω τη διαδρομή μου, έχω το βιογραφικό μου. Και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ, στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. IQ Redicu. Τον ξέρει καλύτερα και συμπληρώνει από δίπλα. Ή Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι πολύ ωραία να ακούς έτσι ανθρώπου που, όπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμπαθεί κατά τα άλλα λίμωνο, που μιλάνε και λένε για το παρελθόν του, πόσο έχουν δουλέψει, πώ έχουν δουλέψει, πώ έχουν χτίσει το βιογραφικό και ξέρει και αυτό. Πάρα πολύ καλά και εμεί περισσότερο, ότι αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκι, δεν θα είχε περάσει καμία απολύτω πόρτα, δεν θα είχε ανοίξει καμία πόρτα, μικρή, μεγάλη, μεγαλύτερη, πορτόνι που έλεγε και ο Αποστόλη κάποτε, για να τον δεχτούν εκεί ακριβώ στου δημόσιου ή μη δημόσιου οργανισμού που τον έχουν δεχθεί για να δουλέψει, ώστε να φτιάξει το βιογραφικό, γιατί και τη δουλειά την έχουν ω χόμπι κάποια χρόνια, ώστε να φτιαχτεί το βιογραφικό, να υπάρχει το βιογραφικό για να μην μας στην πορεία ότι είμαστε και εντελώ άχρηστοι. Ωστε να μπούμε μετά στην πολιτική και να κατσικωθούμε εκεί μέχρι τα βαθιά γεράματα προσφέροντα υπηρεσίε όχι στον ελληνικό λαό. Σε αυτού που μα διόρισαν όχι του χαμηλού. Το γενικότερο σύστημα που φροντίζει, διαλέγει, επιλέγει πριν από εμά για μα. Το τι γίνεται στην Αίγυπτο τα μαθαίνουμε όλοι τα ξέρουμε. Πολύ ευχάριστα ναι έχουμε να πούμε στου κατοίκου του Καΐρου, διότι η Ελλάδα με τον τρόπο τη συμπαραστέκεται και ε, θα ακούσετε τώρα με Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ο λαός της Αιγύπτου εξεγείρεται <Τι> και η εξέγερσή του γίνεται τραγούδι. <Τι> ο Γιώργος Δαλάρας στις γέφυρες του Νήλου. <Τι> ο μεγάλος Έλληνας φιλάνθρωπος, ο πρέσβης θετική ενέργειας της Ουνέσχο. Σκάμπα. Τραγουδά για τον αγωνιζόμενο λαό της Αιγύπτου και τη Δημοκρατία Τρίτη 16 Ιουλίου στην πλατεία Ταχρύρ του Καΐρου Ο Γιώργος Δαλάρας στις γέφυρες του Νείλου Το CD και το DVD της συναυλίας κυκλοφορούν Η κούνια είναι ίδια και στα ελληνικά και στα αραβικά Επειδή ακούω τώρα κάτι που λέει εδώ πέρα η με... Ντόρα, Άκουσε το Λομπάγκο ή όχι ακόμα. Όχι το Λουμπάγκο. Λομπάγκο, φίλε, όχι Λουμπάγκο, Λομπάγκο. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω Λομπάγκο. Λουμπάγκο, λουμπάγκο παθαίνουν οι φτωχοί. Και οι αριστεροί κτλ. Μάλλον έχει ζηλέψει την τύχη τη Αντουανέτας. Στα φορέματα. Στα φορέματα ή στην επιλογή του, του πρέπει να φάει ο πεινασμένο. Μπορεί και ε. ο Κυριάκο, κάτσε να δούμε. Ε, για να δούμε, για να δούμε. Αντουανέτο. Γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, η ίδια. Η ίδια, μάλιστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η κυρία Μπαγκογιάννη, πόσες ψήφους πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι ότι τη οικογένειά τη. Πώς να τις πάρει, αφού ήταν στο, στο επικρατείας. Α, στι τελευταίε, ναι, ναι. Βέβαια. Τι βγαίνει και διατείνεται για τι εκλογέ. Τέλο πάντων. Ε, στι τελευταίε το του επικρατή, στι προηγούμενε άλλο Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Άρα αυτά είναι. Άστα. Αλλά... Όπου να το πιάσει, βρωμάει το κόλπο. Αλλά μια και είπα ντεμπακογιάννη. Mm -hmm. Θα δώσω μια είδηση, θα δώσω. Να δώσετε. Έτρωγα το Σαββατοκύριακο. Τρόγατε κιόλα, πού βρήκατε λεφτά. Τρόγαμε κιόλα, δεν έχει σημασία. Ε, Είμαστε. Ναι. Σε μία ταβέρνα δεν θα πω πού oh. Κάπου με ωραία θέα πάντως Μας. Και ποιος ήταν στο διπλανό μου τραπέζι Ποιος ήταν Η αδερφή της Δόρας. Η αδελφή της Δόρας; Άστα Όχι η ActionAid η άλλη Έλα Και όχι απλά Ήταν μαζί με το σύζυγο Έλα Και τι θυμήθηκαν όταν του έβλεπα και τρώγαμε με μεγάλη χαρά βλέποντά στο απέναντι τραπέζι. Τι θυμήθηκα, παιδί μου. Αυτοί οι δύο δεν ήταν σε εκείνον το αεροπλάνο mm. που είχε ναυλώσει η Siemens παρέμπτωχο στο φοράκο. Ναι, ήταν και κάποιο δημοσιογράφο μαζί του. Μπορεί να ήταν και δημοσιογράφος ναι, ήταν και δημοσιογράφος mm. Πρώην αριστερό, νομίζω. Ναι. Και σκέφτηκα αυθόρμητα. Πολύ βρωμιά αυτή η ταβέρνα που ήρθαμε να φάμε. Που λε, στη είναι αυτή που πρέπει να περνάει ένα ελέγχει το κάπνισμα στα μοραζιά και μέσα καπνίζουν όλοι. Αυτό. Για που ελέγχει άμα παίζουν με 90 δεσιμπέλ και παίζουν όλοι με 300. Αυτό. Και αν έχουν 50 καθίσματα και τραπέζια και έχουν 200. Αυτό. Και αυτή που άμα κάθεσε ένα λεπτό μακριά από το αυτοκίνητο στο κολωνάκι του κόβει και πνίσε αμέσω. Όλο αυτό, τώρα σκέψτε ότι θα έχει όπλα, αλεξίστερα, αν δεν τα Και πρέπει εγώ τώρα να συναγωρηθώ αν θα την καταργήσουν. Καλά, την καταργήσουν, θέλουν να ενσωματώσουν. Πού? Στου μπάτσου, μέσα. Α, μάλιστα όσο δουλεύουν οι μπάτσου, θα δουλεύουν κι αυτοί. Αποστολή Ναι Άκουρε κάτι για να μην νομίσουν ότι είμαστε χτεσινοί Πριν 50 χρόνια τέτοιε μέρες παρα 5 μέρες κυνηγούσαμε το βρικόλακα. Μετά το βρικόλακα μας έφερε Τον κουμπάρο του, την κόρη του, το γιο του Κι όλο τους το ζώη. Οι κουφάλες δεν κουραστήκανε ρε Να κρυφτούνε Ναι, γεια σας Γεια σας ε, Θα ήθελα με το ραδιόφωνο να επιλύνσω Εδώ ραδιόφωνο, παρακαλώ ε, είσαστε ο την Ναι. Μάλιστα, σα χαιρετίζω, ο Αγία Παρασκευή. Ε, συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλά ωραία όμορφα, οι Ατρεξέ να είμαι τόσο σεμίου ρέέ. Αλλά να παίρνω αφρομή από το περιστατικό τη προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο σα ήταν παρώνει στην τράπεζα συνοδία του τυφλού με τον αδελφό του ωραία. και δεν του δίνα τα εντομεταξία εγώ είμαι από τη φλότητα μια 80% τη εκατόναχικό Μητρό τηφλών Ελλάδο και θα ήθελα να σα αναφέρω ότι εγώ μέσα στο αστυνομικό τμήμα προημερών, γιατί πραγματικά το συνταγματικό δικαίωμα το ότι πρέπει γιατί ανέβηνε λεφτά ομάδα. Αυτός, δεν του ζητάγανε να με τίποτε. Προφανώ. Για Ά... να ζητάγει δάριο Εμένα μου ζητήσανε να υπογράψω κάποια χαρτιά τα οποία ενώ του είπα δεν υπάρχει παρουσία δικηγόρου, να μην και συμβολιογράφου, δεν υπογράφω τίποτε. Και έφαγα κατά το κοινό <συλίδι> λεγόμενο το ξύλο τη μαύρη αρκούδα. Και <συλίδι> οξύ <Ποιο ξύσεις>, σα πλακώσανε. Φωτογραφικά υλικό υπάρχει, να με μαυρίσανε, με τσακίσανε. Ακόμα ένα μήνα δάμε και δεν έχουν έφυγει να τα σημάδια του χειρόπεδε από τα χέρια μου. Με ποια αφορμή. Γιατί πήγαμε απλά για ένα ενδοκενειακό πρόβλημα Ο οποίο το ανέρεσε να με συμβεί, μου δεν υπήρχε να με θέμα και μου φάγαν την ψυχή. μου φαγανε. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τα ναι, τα παλικάριά του κύριου Βένδια. Καλά, ε δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτει και από τα σύννεφα, το ξέρω, αλλά εντάξει και εγώ έχω πάρει την οδό την ανάλογη. Μ' αρέσει ε που λέμε πάντω και... ότι είμαστε ρατσιστέ μόνο με του ξένου και του μαύρου. Υπάρχει τομέα που δεν είναι ρατσιστή, ο Έλληνε, πε μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, mm. νομίζω όχι. Δεν υπάρχει τομέα. Πάντου είτε κοινωνικό είναι, είτε επαγγελματικό είναι, είτε φιλετικό είναι, πάντο υπάρχει. Palba ham melala hamba Mówwahalkie sambudu Je niechanę w fary masz Bóch Εδώ, όχι ακαπέλα, εδώ και με μουσική, γιατί πριν ήταν χωρί τη συνοδεία μουσικών οργάνων και νομίζω χρειάζονται όλε οι εκδοχέ για να έχουμε αντικειμενική ενημέρωση, που είναι και πολύ της μόδας. χρόνια τώρα, η αντικειμενική ενημέρωση και η αντικειμενική κυρίω προσέγγιση στα θέματα τη επικαιρότητα. Ο Άδωνη πήρε σύμβουλο στο Υπουργείο για θέματα υγεία, έχει και γνώση και ο Άδωνη και ο Πλεύρη, το Θάνο Πλεύρη αμυστεί, να το πούμε, χωρί να τον πληρώνει, ποιο θα συνδεθούμε. Τώρα απευθείας με το γραφείο του Άδωνη στο Υπουργείο Υγείας γιατί κάνουν και οι δύο μία άσκηση ώστε να μπορέσουν να συντονιστούν πώ λέμε συντονίζουμε τα ρολόγια μας για να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους. Ο έλα το τι ωραία που αρπάζει Στο σύνταγμα στο σύνταγμα τι ωραία που αρπάζει Ο έλα το τι ωραία που αρπάζει Στο σύνταγμα στο σύνταγμα τι ωραία που αρπάζει Μπάτσους γεμάτους στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά Μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά Ο έλα το έλατο δεν θα μου τη γλιτώσει Βρέθα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσου τα κλαδιά Βρέθα σε κάψο μια βραδιά και ας έχει μπάτσου στα κλαδιά Ακούσαμε πως ακριβώς συντονίζονται οι Υπουργοί με ποια κείμενα προσπαθούν να ταιριάξουν οι διάνοιες του ενός και του άλλου στην αποδοτική στο έργο του Νομίζω όλοι ευχόμαστε τα καλύτερα τώρα που συμπληρώθηκε η ομάδα και με τον Θάνο Πλεύρη. Είναι η επιτυχία σίγουρη πόσο μάλλον που ο Πλεύρης έχει μιλήσει ανύποπτο χρόνο για την επανάσταση που πρέπει να γίνει. Αν όχι στην υγεία, γενικότερα την επανάσταση. Πρέπει να... Καταλύσουμε το αστικό καθεστώ. Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Ε, ο, διπλός το ημίχρον άσως τελικό. <Και>, και άλλα τέτοια, καταλαβαίνετε, δεν ελέγχεται. Είναι και χαρούμενος που έχει πάει στο Υπουργείο Υγείας και το δείχνει, δείχνει τη χαρά του με κάθε τρόπο. <Και> Απόστολε, Έλα. πολύ ωραίο αυτός δραγούν που παίζεται σήμερα. Ε, βονητός όπως Debajo de esas dos cejas. γνωρίζουν, Salerosa. Debajo kill Και για όσους δεν θυμούνται, η ξανθιά εγκόμενα με κοστερό σπαθί σαμουράι έπαιρνε εκδίκηση και έκοβε κεφάλια. Και όσους κατάλαβε, κατάλαβε. Ποια και χαρά. Περίμενε, ποια θα είναι η ξανθιά εγκόμενα που θα έρθει εδώ πέρα να πάρει, πάρει εκδίκηση. Λοιπόν, ας φίλε μου. Αυτό ήταν στην ταινία, θα έρθει και εδώ. Ας την ταινία, μακάρι να έρθει και εδώ γιατί είναι πολύ υποψήφιοι που τα κεφάλια τους θέλουν πέσιμο. Κις κατάλαβε, κατάλαβε. Γεια. Βαθιά ντομήματα. καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα. Στην χρέση ακούω τώρα εδώ πέρα μας παιδεύουνε να πούμε για, για να μας δώσουν τη δόση κάθε τόσο να πούμε για να πάρουμε τη δόση όλο και αυτό και κάτε και εκείνο και κάτε το άλλο. Μήπως ήρθε η ώρα ρε, να βγούμε στον δρόμο να πούμε να τους δώσουμε εμείς τη δόση τη δικιά τους. Να πάμε στο διάολο να πούμε μας έχουνε να πούμε ξεκουράσει. Ναι. Γιατί κοροϊδεύει τώρα τον κόσμο έτσι όπω μιλάει, όπω θέλει να μιλάει στο δικό του χωριό όπω μιλάει, καλύτερα. Δεν έχω χωριό, κυρία μου, καταρχήν. Ε! Δεν έχω χωριό. Από ξέρω από πού είσαι, παιδάκι. Με χάρε όλε. Τι ε! Ε, ρε που δεν μιλάνε. Έτσι χειρότερα μιλάνε στο χωριό σα. Εμεί είμαστε Αθηναίοι. Δηλαδή χειρότερη βλάχοι. Τι είσαστε εσεί? Αθηναίοι λέω, Αθηναίοι. Άντερε που γίνες, από πότε έγινε Αθηναίο. Έχω χρόνια. Τον αποστόλει παρακαλώ. Ο ίδιο. Ε. Ναι, καλησπέρα. Είμαι ο. Τηλεφωνώ, έχω πάρει το τηλέφωνο από τη Δήμητρα, από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε φίλοι ε, για, κάποια, για κάποια ρολόγια Garmin ε, Θα ήθελα να ρωτήσω, ε, υπάρχει δυνατότητα Τετάρτη, επειδή εγώ θα είμαι στην Αθήνα Να βρεθούμε από κοντά λίγο να συζητήσουμε για τρία ρολόγια Garmin κλεμμένα είναι Όχι, όχι, να αγοράσουμε ρολόγια θέλουμε Από μένα Ναι, ναι. Κλεμμένα είναι. Αυτά τα οποία θα αγοράσουμε είναι κλεμμένα. Ναι, ναι. Γι' αυτό θα δίνω τέτοια τιμή. Είναι από εκείνο το πιάτσικο που είχαμε κάνει στην Αθήνα πριν δύο χρόνια. Τι τιμή είναι, γιατί τιμή Τώρα μιλάμε. Τώρα το πουλάω. Για, για τι τιμή μιλάμε, γιατί τιμή μιλάμε. 700 ευρώ το ένα. Πόσο? 700 το ένα. Μιλάμε για μάρκα, όχι πήξε γέλα τώρα. Και βάζω μέσα και την τιμή τη κλοπή. Εγώ κινδύνευσα. 600 ευρώ το 1. Ναι. Δεν ξέρω τι σα είπε, Φελενάδα, σαφέ είναι οι τιμέ. Το 916 για το ρολόι των κάρμεν, το 916. Το 916, μάμε. ναι. Αλλιώ το ανταλλάσσω αν θέλετε με τίποτα χρυσαφικά, γιατί έχω, έχω δίπλα ανοίξει και αγορά χρυσού. Ξέρω εγώ αν έχετε τίποτα κοιμίλια οικογενειακά, μπορώ να τα ανταλλάξουμε, αν να να σα δώσω το ρολόι. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε, θα. Σαν... το και πείτε μου. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι και κάνω Σε το, το μαυραγωρίτη. Λοιπόν, περιμένω. Σε ποια οδό είστε, πού βρίσκεστε, Τσιμισκή 27. Τσιμισκή 27. Ναι, τι, Θεσσαλονίκη κέντρο, Αριστοτέλη. Αν Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, Αθήνα έχω πάρει. 2, 11, 200. 800, Α, το κατάστημα τη Αθήνα θέλετε, είναι κοινό το τηλεφωνικό κέντρο. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Σόλονο 62 στην Αθήνα. Σόλονο 62 Αθήνα. Ναι, αγοράζω χρυσό, έχω και ρολόγια. αν έχετε και καμιά εικόνα. Έγινε ευχαριστώ. Εκκλησιαστική, Έγινε. γιατί εγώ δεν αγοράζω μόνο χρυσό, αγοράζω και Χριστό Έχω και ταμπέλα πέξω, αγοράζω Χριστό Οπότε δώστε μου στα βρουδάκια, εικόνες, τα πάντα εγώ τα λιώνω. Και καμιά κουβερτούρα. Ε. Ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Περιμένω ευχαριστώ. τηλέφωνο. Είστε καλά, για. Σου φύγατε τη μαύρη και την έχω πάει για την πολλή τηλεόραση. Δεν είχα καταλάβει κάτι. Για πε, τι βλέπει, παίζουν την κανάλια βλέπει. Δεν θα μου μαζί μου. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει ανέβει ο τουρισμό 15-20%. Πάμε Είναι αλήθεια Λέχια. αυτό, είναι αλήθεια. Δηλαδή και Λέχια. μόνο αν βάλει τα ταξίδια του Γιώργου μέσα έξω, είναι μια αύξηση του τουρισμού. Το λε. Σωστό και αυτό. Δηλαδή κάθε τρει και λίγο ταξίδι, βλέπουν μια κίνηση, σου λέει ανέβει ο τουρισμός. Ο μαλάκασ είναι που πάει Μπορείτε να μου καταλογίσετε πολλά και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι είμαι ανοιχτός στην κριτική. Δεν είμαι τους. όμως είμαι απόλυτα αφοσιωμένο στην εθνική μας προσπάθεια για το κοινό μας μέλλον, το συλλογικό συμφέρον. Και ο δρόμος αυτός δεν έχει επιστροφή. Να τα ακούσουν αυτά κάποιοι που από χτες και προχτές έχουν αναρτήσει παντού σε πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο φωτογραφίες του Γιώργου να κάνει μπάνιο ανέμελο στη Σέριφο. Ότι ο άνθρωπος το λέει, το είπε εδώ καθαρά, είναι αφοσιωμένος, ήταν τότε, αλλά αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ, στην εθνική προσπάθεια. Ό,τι κάνει είναι για το καλό της χώρας. Έλειπε όλο το χειμώνα, έκανε τις αρπαχτές του στα διεθνή πανεπιστήμια και έμειρθε τώρα το καλοκαίρι για να κάνει μπάνια στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος αφοσιωμένο, πραγματικά στην εθνική προσπάθεια, όπως το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Πριν να φωνάξεις να σκοτωθώ Πριν να με σπρώξεις το κρεμό Να μ' άχεις Και αυτό είναι το σημερινό τραγούδι από το αντιφασιστικό OCD που βγάζει η Ελληνοφρένε μαζί με την κολεκτίβα. Τίτλο του γκρουπ Παράνια. Τίτλο τραγουδιού, αν θέλει, άκουμε. Κάτο που πρέπει να περνά, σε πώ περνά, όμω ει τα βάρη. θα μείνει. Το κακό να μονάχα κρίνει και ψεύδι αφήνει. Μόνο και οδύνη μόνο. Το πλάμα από το μάτι, το αθώο. Δεν κρύβει που δω, δεν θέλει χρόνο. Θέλει μια θέση στον κόσμο. Γιατί ποιο είσαι, εσύ να πει. Ότι ανώτερο, σε κενετή. Σου προσδίδει σημασία θα ρη. Μα κατά βάθο ψεύδε έχει, εσύ γένε, εσύ. Oty dekada dęgęsę, ma dęgęsę Otan krakaszisz, kępa dęgęsę Poczna skołdrowseś, oty A, 1, 1, 2, 3, a πριν <Τι> να με εσπρώξεις στο βρεμό <Τι> να μάθεις πως τα να μου πειρήσω πριν να φωνάξει να πριν να με εσπρώξεις στο βρεμό Ναι, κι και εγώ σου λέω όχι. <ΣΣΣΣ> Δεν είμαι κοπιασμένο σε κάποια <ΣΣ> μικρή απόκη. Από ό,τι λογινιώσε, προτιμώ το πρώτο βρόχι. <ΣΣ> μου αυτό και, η <ΣΣ> για το <σύνδιο> το και. <ΣΣ> Δεν είναι κρίμα <ΣΣ> να μου στερείς τι όμορφε <ΣΣ> τη φέσου. Λόγω ενό ανεπίσημου πολέμου που κηρύχθηκε στα μου. Και θα μ' ακολουθεί το αύριο σε όλε τι διαδρομέ μου. Γιατί οι και τα οράματα έφεραν πίχα, <ΣΣΣ> ποφό, <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Όλοι στη φάση άνθρωποι είμαστε ήγοι. Ιδιού κανόνε δεν εξαιρέτως το παιχνίδι. Τι τρώνες αναπνέει, φωνάζει και καταγλίδι Αν θέλεις αφημένο, μάλλον ναι με εσύ να σύγκριση. που ένα γυαλί και Αν θέλεις Έτσι, τον προσπάθεια δεν κάνει, χρόνο δεν θα το μόνο τον δρόμο που χαράζει. Και το Βετά του αταξία που να μοιρατό έγινε του να και φτάνω στην δημιουργία. Πλάμι και σε ένα σίγουρα Τα φαντασία και τρίχει του ανθρώπου με τα πάντα αριθμού και εισόσει. Καριά ακόμα χρόνο να I'm a fan of the the Είναι η παράνοια από το ρεθυπνο κριτικό που λένε τα παιδιά, τίτλος τραγουδιού Αν θέλεις άκουμε μόλις τελειώσει σε λίγο Σε ελάχιστα δευτερολήπτα, γλυκά γλυκά Μας πάει στο λαό το τρίτο μέρος Και αμέσως μετά ακόμη πιο γλυκά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας πριν να μάθεις ποιος τα αλήθεια είμαι Γεια σας Αποστόλη Γεια Λεάνθης. Πώς Λεάνθης. Εγώ Αποστόλη είμαι θεραπευόμενος στο Νοκανά Πού είσαι Τον Οκανά, με τα δόνει που λένε. Τον το, το κλείσανε, κάτι τέτοιο δεν λέγανε. Όχι, λέγανε ότι θα τον κάνουν συγχώνευση. Ασυγχώνευση, έχουν απλήρωτου γιατρού, τι έχουν. Όλα τα πάντα, όχι μόνο απλήρωτου. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Βέβαια, να φανταστείτε για κάποιο για διάστημα δύο μηνών, δεν είχαν μπουκαλάκια οι εργαζόμενοι για τη δόση που παίρνει για το σπίτι. Γιατί άμα τα πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει καθεμερακεί. Άμα σε δουν καλά, ξέρει τώρα πέτυχα και παίρνει για το σπίτι. Γιατί άλλα παιδιά δουλεύουν και γενικότερα, α πούμε, για αυτού του λόγου και επειδή δεν υπήρχε μπουκαλάκια για ένα διάστημα, φυγαίναμε με μπουκαλάκια νερού, με, δηλαδή είμαστε στο μεσαίο να ας πούμε. Α, ωραία πράγματα. Ε, ναι, ωραία. Mm. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, ε, δηλαδή ειλικρινέστατα, έτσι. Εμείς που είμαστε σε μια φάση θεραπείας, γίνουμε καλά, έχουν αποκλεισμένοι. Γιατί Πώ θα σταματήσουν οι πιο αυτοί καινούργοι που έρχονται τώρα άμα δεν παιδιά που είναι καλά και να το πιστέψουν. Έτσι δεν είναι. Και τέλο πάντων μας βλέπω τώρα όπου να είναι αυτό που θα γίνει ε, γιατί κόψανε πρόνοιες, κόψανε στα πάντα. Λέμε μας έχουν για τα λεγορία τώρα. Και δεν είμαστε όλοι κλέπτε. Ούτε κάνουμε, ούτε όλοι κάνουμε τα βιές για να πάρουν τη δόση του. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία που θέλουν να το παίξουν οι Ευρωπαίοι Και πόσο πολύ προσέχουν τα παιδιά, Γι αυτό και τα πηγαίνουν και σε πόσο τα καλύτερα. Εδώ πέρα ακόμα θα αντιμετωπίζουμε ότι είμαστε μπουκουλιοφόροι, γούγκια, σούπα Από σ' όλοι μου, μας πάνε, μας έχουν απολύθει, μας πάνε για σφαγή. Μας πάνε κανονικά για σφαγή. Είναι κρίμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν βρίσκω τη Real News του Ιούνιου 9 του μήνα. Πού αν βρείτε. Είναι Ιούλη, 8 του μήνα. Ένα μήνα μετά, πού να βρείτε Του Ιούνιου. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Μήγατε στα Περίττα και δεν τη βρήκατε. Α, τι σα είπα, μόλι τέλειωσε. πήρε ένα την τελευταία. Το γνωρίζω. Πήγα σε ένα παρατήριο εδώ στα Χανιά, το Άργο, και μου είπαν ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Τι να κάνουμε, Να την επανεκδώσουμε. Α, δεν ξέρω, εγώ θέλω την ότι... Καστίνια με το Μπιτροπάμα δασκά. Α, πε έτσι, μίλα περίμενε. <laughs> Λέω κι εγώ θέλω να ακούσει παλιά την τι, τι έγινε. Θέλω να σου πω ότι είσαι μία όαση μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζω. Σε ευχαριστώ που με κάνεις και χαμογελάω. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Σε αγαπάω, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Ναι, αποστολή. Ναι. Ναι, καλησπέρα, χαίρετε, εμπά Προσπαθώ εδώ και πολλή ώρα να μιλήσω. Ξεκίνησα λοιπόν άκου να δεις το πρόβλημά μου. Ξεκίνησα να μιλήσω με την η, κυρία Μακρύ, η οποία έδωσε μια παραπλανητική πληροφόρηση στην εκπομπή τη. Μου δόησαν διάφορα τηλέφωνα, έλειπε, κατέβηκε, έφυγε στον. Ε, είναι σε σύσκεψη να δώσω σε εκείνου πληροφορία κλπ. Λοιπόν, να τη δώσω σε σένα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω με εκείνη. Λοιπόν, η κυρία Μακρύ στην εκπομπή τη μίλησε για το κίνημα τη πατάτα και είπε. Πολύ ηρωνικά, έχετε δει να γίνεται τίποτα με το κίνημα τη Πατάτα, έτσι ξεφούσκωσε και αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, κυρία Μακρύα, μένει βόρεια από την Κυφυσιά, γιατί μέχρι την Κυφυσιά, γεωγραφικά καθύψω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο στην Αττική 127 κινήματα χωρί μεσάζοντε, τα οποία είναι συνέχεια του κινήματο τη Πατάτα. Και όχι μόνο δεν έχει ξεφουσκώσει το κίνημα, αλλά αυτή τη στιγμή πουλούνται σε χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου, μόνο στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα κατ' επέκταση, προϊόντα με Του κινήματος λοιπόν, ας μη μας παραπλανούνε τόσο πολύ. Έλα ρε κρελό Έλα ρε, φιλέ. Φιλέ, Έλα σου πω καλά, μόνο εγώ είμαι δηλαδή! Αχ, Άκου... εγώ είμαι! Μπράβο, ωραία, με το, Ακούω πριν τον άλλον που έλεγε για κουτσούπα δεν θέλω το κουτσούπα δεν ψηφίζουμε το, το κάπα εγώ... το πρώτο K, το Για να τον εφαρμόσουνε. Λοιπόν, άμα δεν είναι να τα Θα πάρει το μπούλο και ο κουτσούμπας, και η κανέλη, και η παπαρίγα, και ο κάθε κουτσούμπας. Σύφησε σε αυτό που πρέπει να ψηφίσεις. και άμα δεν το εφαρμόσουνε, θα πάρουν τον μπούλο, όπως θα πάρουν και αυτοί, άμα κάνουμε κάτι.